Ευχαριστώ όσοι ήρθατε και καλώ ήρθατε μπροστά από τι οθόνε και του δέντε σας. Όσοι δεν εδώ διαδόσεις και μας διαδίδευε μέσω διαδικτύου. <συσίλω> και και ηλέκα, καλώ ήρθατε μπροστά από ε, Συνεχίζουμε να το κάνουμε με τη <συσίλω> θα το την επόμενη φορά και μετά θα αρχίσει ο επόμενος κύκλος που είναι πάλι σύγχρονο περίοδο και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε περισσότερα πράγματα με πιο πολλούς κατητέχνες μέσα σε πιο συγκεκριμένα πλαίσια δηλαδή γιατί σε αυτό το κύκλο πέρα από την εισαγωγή που κάναμε και κάπως ιχνηλατίσαμε το θεωρητικό πλαίσιο και τα όρια της σύγχρονης τέχνης, η σύγχρονη τέχνη δεν είναι ένα κύμα σαν άλλα κινήματα, ούτε κανένας μοντέρνα τέχνη να έχει κάποιες προγραμματικές αρχές, δηλαδή υπάρχει ένα χανές πεδίο όπου χιλιάδες καλλιτέχνες δουλεύουν δηλαδή με εκατοντάλλες διαφορετικούς τρόπους ο καθένας, οπότε είναι αρκετά πολύπλοκο και ρευστό αυτό το οποίο γίνεται. Γι' αυτό επικροτήκαμε την προηγούμενη φορά σε μια καλλιτέχνη, η οποία δηλαδή φυσικά ουσιώτα, η οποία θέτει πολύ έντονα ε, θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη τέχνη, όπως είναι η διαχείριση διαφορετικών υλικών, αυτό που είπαμε με τα παραγωγή, ο τρόπος με τον οποίο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του σύγχρονου ανθρώπου είναι η διαχείριση της μνήμης και και μιλήσαμε για αμήνιου με τις ε, Αυτό είχε να κάνει πιο πολύ με τις αναμνήσεις τις αθρονικές και λιγότερο τις ιδιωτικές. Θα το συνδέσουμε λίγο σήμερα. Έτσι κανείς αυτός ο κύκλος έχει ως ε, θεματική του κατά κύριο λόγο ε, μουσεία, επισκέψη σε μουσεία και εικονική παρακολούθηση Κάποιων πολύ σημαντικών εκθέσεων που γίνονται σε αυτά τα μουσεία. Αυτό λειτουργεί ω εισαγωγή στη σύγχρονη τέχνη, γι' αυτό και την προηγούμενη φορά μόνο μια καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε πάλι λοιπόν σε δύο μουσεία yeah. να δούμε έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη. Yeah. Πάμε στο... yeah. στην Royal Academy, τον Άσελ Κίφερ. Έτσι, Γιατί συνδέεται με τα προηγούμενα που είπαμε στο θέμα τη μνήμη, μόνο που εδώ παίρνει πάρα πολύ συλλογική μνήμη και κυρίω η πραγματική εμπειρία. Μπαίνει το πολιτικό στο κύριο πάρα πολύ έντονα, μπαίνει ένα προβληματισμό μια διαδρομή που αρχίζει από την ενεργολογική τέχνη και προχωράει στην έννοια της ηλικότητας. Οπότε τον χρησιμοποιούμε ως η στάδι, τον mm -hmm. Άντσερ Κίφερ, ε, πρώτον γιατί είναι ένα πολύ δυνατό καλλιτέχνης. Ε, Δεύτερον, γιατί είχα την χαρά με το μουσείο της κυβέρνησης να δω μια πολύ ωραία έκθεση στη Στοκόλμη, στο χώρμπι, ε, στο archipelago. Ε, και τρίτον, διότι έχει μια διαδρομή που αρχίζει από τα πρώτα πιο εινολογικά έργα του δεκαετία του 1960, περνάει στα πιο πολιτικά τη το δεκαετία του 1970 και μετά περνάει σε μία πιο φορμαλιστική, θα μπορούσαμε να πούμε προσέγγιση, όπου τα ίδια τα υλικά μεταφέρουν όλε αυτέ τις αναφορές της τραυματικής εμπειρίας και έχει ενδιαφέροντα έδωση. Οπότε αγκικά πάμε να δούμε, πάμε στη Ρογελακάδημη το 2014 και στο Archipelad, έξω από τη Στοκόνια, το ένα αναβουλιοδοσείο, τώρα, θα δηλαδή δύο μήνες αυτή η έκθεση, να δούμε Έχω κάνει ένα συνδυασμό και των δύο ευθέσεων. Γεια σας. Λοιπόν, στη Λόγια Ακαδημία η ένθεση ήταν μια, η μεγαλύτερη ανακρονική που έγινε ποτέ στην Αγγλία για τον Άνσερν Κίθρον. Έγινε το 2004, έγινε πάνω από μια μια φέρνηση, συνοδεύτηκε από πολύ ωραία κείμενα και από αρκετά ενδιαφέροντα έργα. Και το άλλο που είπαμε ότι είχαμε χαρά με τους ιδριακείς θέλης τους χωριστούς και θέλει να το δούμε, ήταν στο ΑΦΥΠΕΛΑΓ, μία έκθεση που άρχισε το 2022-23 <χι> <χι> και θελίωσε τώρα τον Ιανουάριο. Λεγόταν «Essence Existence». Οπότε μας έβαζε λιγάκι στο, στον τρόπο που ο Άντς Ελικίδης χρησιμοποιεί τα ίδια τα υλικά για να μιλήσει για υπαρξιακά θέματα. Αυτό ήτανε. Το μουσείο αυτό είναι ένα μουσείο που γιορτάζε τα 10 χρονιά η λειτουργία του. Γενικά υπάρχει μια αποκεντρωτική έτσι, τάση ε, στα μουσεία διεθνώς να ιδρύουν διάφορα παρατήματα ή να ιδρύουν τις μεγάλες συλλογές εκτός των κεντρικών βέμιους. Οπότε αυτό είναι και πάρα πολύ όμορφος ο χώρος διότι βρίσκεται σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον, σε αυτά τα φιόρδα έξω από τη Στοχόλμη. Είναι αυτό το κτίριο που βλέπετε. Πηγαίνει στιωτικός, αλλά είναι πολύ πιο όμορφα, να βάσει το καραβάκι. Ε, και έχει χρειστεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσείο, το οποίο ε, κάνει τον λογοπέκτημα με την ελληνική λέξη, τη, τη λέξη Αρκυπέλαγο. Ε, το ονομάζεται Αρτιπέλακ. Δηλαδή ε, το πέλαγος της τέχνης κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Οπότε ταξιδεύεις μέσα από αυτά τα πολύ όμορφα φτιόρδ, φτάνεις σε αυτό το χώρο, ε, υπάρχει και μια έτσι, οικολογική συνείδηση και διατήρηση του χώρου. Ε, ο χώρος είναι διάσπαρτος με πολύ ενδιαφέροντα γλυκτά, άρα εκτός από το κεντρικό κτίριο υπάρχουν και μια πολύ ωραία σειρά από γλυκτά, έτσι ώστε να ανουτρύνουν κατά κάποιο τρόπο τον επισκέπτη να περιληθεί σε αυτό το χώρο και να δει την τέχνη μέσα στη φύση. Ναι, ναι, αυτό είναι ένα καινούργιο ας πούμε τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι μια προτεραιότητα των μουσιοδιοτικών στοιχείων οπότε έχουμε πάρει αυτή τη στροφή. Από το 2017 μέχρι το 2000 πειράζανε λίγο τη φύση. Θα δούμε πιθανώς στο επόμενο ίσο, στο επόμενο θα δούμε και οι άλλοι που έρχεται να κάνουν με την τέχνη της γης, όπως τη λέμε, ή την τέχνη της φύσης, από τους παλιούς παλιούς όπως ο Ρώτες Μόρης και ο Κρίσο, μέχρι τους πιο σύγχρονους όπως ο Andy Goldsworthy, που κάνει μια σειρά που πολύ εντεφέρουν τα έργα. Οπότε ε, και ωραία σήμαν, σύνομα είναι λογότυπο, Artipelag, εδώ λέγεται αυτό το ψείο, είναι πολύ όμορφο δύο ο χώρος, διότι αξιοποιεί τη μοδερμιστική αρχιτεκτονική έτσι ώστε να επιτρέψει στο φυσικό περιβάλλον, να ισχορίσει μέσα στον χώρο και να έχει μια συνομιλία. Αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα, αυτή είναι η βασική του κάτωση. Ε, λειτουργεί μέσα από τον ταλισμό, δηλαδή την το αρεπίχριστο σπυρόδεμα, οπότε είναι μία καθαρή κατασκευή, εδώ. Έχει και ένα υπέροχο σκέτο, βέβαια. Ε, και εδώ βλέπετε κάποια πλάνα από την έκθεση, για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η έκθεση περιλάμβανε μία σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέροντα έργα, μεγάλο μεγέθους, διότι ο Κύφρ του πολύ μεγάλο μεγέθει. Αλλά ταυτόχρονα και κάποια πηγά, κάποιε κατασκευές που απλώνονταν στους φωτεινούς χώρους του Αρκιπέλανδ και λειτουργούσαν και σε ένα είδος συνομιλίας με την ίδια τη φύση. Όπου υπήρχε η ανάγκη για μια πιο πισυμιστική ατμόσφαιρα ήταν τοποθετηθεί τα έργα στους Στου εσωτερικού χώρου όπου υπήρχε ανάγκη όντω διαλόγου με φυσικό κύριο και το έξω είχαν τοποθετηθεί στου περιμετρικού χώρου όπου υπήρχε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία και ανάδειξη του δομικού συνόλου με τα έργα που είχαν τοποθετηθεί εκεί. Ήταν πολύ ωραία έκθεση. πολύ Πολυεργαστημένη και πάρα πολύ ωραία επιμέλεια. Να ένα ωραίο παράδειγμα του τρόπου που ο Κίφερ χρησιμοποιεί, επίσης χρησιμοποιείται ο ίδιος πάρα πολύ συχνά, ειδικά από τη φύση. Το, ένα τα θέματα του, θύει, για πάρα πολλά θέματα. Ένα θέμα είναι η μήνη. Ε, ε, όπως θα δούμε αργότερα, ας πούμε, ε, σε κάποιες συμμετέψη που εγώ, ε, τι θυμόμαστε, έτσι, τι πρέπει να θυμόμαστε, τι οφείλουμε να θυμόμαστε, τι είναι αυτό που θυμόμαστε. Τελικά, πόσο επιλεκτικά μπορεί να λειτουγκίνουν είναι, τι την καθορίζει. Και αυτός τη επειδή γενιά διάτριβος με το τέλος του πολέμου, το 1945 περιελήθηκε, έτσι, οι λειτουργές μέρες πριν το τέλος του πολέμου, ε, Είναι αυτή η γενιά των Γερμανών που κουβαλάει αυτό το τράγμα και θέλει αυτή την ηθική ευθύνη να το αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο. Και μέσα από το έργο του, ε, λειτουργεί ενάντια στη συλλογική απόθυση. Δηλαδή, ξέρετε, η απόθυση είναι και ένα από τα προβλήματα σε σχέση με την συλλογική κυριοσπλήμη και με την ατομική, αλλά στην ατομική το δικαιολογούμε. Εντάξει, στη συλλογική όμως, η απόθυση λειτουργεί έτσι είναι, όπως ξέρουμε να λειτουργεί, δηλαδή αφήνοντα τα γεγονότα συναντζητά να τασκεπάσει η λύθη του χρόνου και να πειθυστούν στην αφάνεια. Οπότε, εδώ αυτός πέρα από την γνήμη χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις αναφορές. Το δάσος, η γη, ο κορμός, τα υλικά, ο μόλιτος, τα στάντια. Όλα αυτά είναι κυρίαρχα στοιχεία στο έδαφος και βλέπετε τον τρόπο που το ανοιχτό παράθυρο του ανοιχτό και λειτουργήσαν ένα κάδρο προς τη φύση και εδώ βλέπω στοιχεία από τη φύση τα οποία είναι αποτυπωμένα πια πάνω στους μεγάλους και οντυρούς καμβάδες του κύβερ που πολλές φορές έχει και την ανάγκη να χρησιμοποιήσει και δεύτερο support γιατί είναι τέτοιο το βάρος του, του, του, του καμβά με όλα αυτά τα ελληνικά τα οποία τοποθετεί επάνω αν θυμάστε το Μανγκότο, το εμπάστο του εδώ δεν είναι τίποτα. Είναι μέχρι και 10% μπορεί να φτιάχνει τις τρώσεις αυτές των αλλεπάλληλων λέγερ εξαρτήτων που χρησιμοποιεί μέσα στο έργο του. Και ωραία ΕΕ τα reference, έτσι με τη φύση και τα λοιπά, όλοι είναι τοποθετημένα, και οι ειδικές κατασκευές και τα ζωγραφικά έργα σε μια μεγάλη κλίμακα βέβαια, διότι από μόνο στα έργα είναι μιλάνε, έτσι, στον και σε μία μεγακλίμακα η οποία μπορεί να λέμε ότι το μέγεθο δεν μετράει αλλά πολλές φορές η αίσθηση του Δεούς προκαλείται σε ένα θεατή είναι και αποτέλεσμα του μεγάλου μεγέθους. Οπότε βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εδώ η κυρία Κιντομπαρίνο. Αυτό το έξι λέγεται το έργο. Θα το δούμε μετά. Πευσιάκουστος Χριστό και εδώ ωραίες, έτσι, οι άλλες ωραίες διακομίσεις συμβαίνονταν και από ένα πολύ ωραίο κατάλογο, χωρίς φουδαία κείμενα, βέβαια, αλλά με πάρουν πολύ ωραίες θυπώματα. Και με αυτή την έκθεση γιορτάζανε τα 10 τρόνια αυτού του πάρα πολύ όμορφου μουσίου. Το Turention το έκανε ο Βάλτες Μέκλινγκ και είχε έργα από τις παλιές περίοδες του Τίφερ μέχρι και τις πιο πρόσφατες. Και φυσικά υπάρχει και η αναφορά της έκθεσης της ώρα κατάφεμη, η οποία λειτουργήσε περισσότερο σε 40% και είχε όλες αυτές τις αναφορές. Εδώ. Έχει ενδιαφέρον γιατί μέχρι τώρα αυτά που είδαμε ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό κατασκευές, δηλαδή και φυσικά τα έργα και τα μισά έργα ε, από αυτά που είδαμε ήταν ή ετοιματικείμενα, ή κατασκευές, ή εδώ, ενώ εδώ έχουμε κατατάλλητο λόγο μία επιστροφή στην ζωγραφική. Διεκριμένη, έτσι, πλειοδιαστατικός όρο ζωγραφική, όχι στενή ζωγραφική, γιατί χρησιμοποιεί και έξω ζωγραφικά μέσα πολύ συχνά, αλλά είδε όπως κανοδάνουμε ζωγραφική. Σε μία περίοδος στην οποία η ετοιματικειμενα η κατασκευες ενω εδω εχουμε καταταλλητο λογο μια επιστροφη στην ζωγραφικη διευρυμένη ετσι πλειοδιαστατικος ορο ζωγραφικη οχι στενη ζωγραφικη γιατι χρησιμοποιει και εξω ζωγραφικα μεσα πολυ συχνα αλλα ειδε οπως κανοδανουμε ζωγραφικη σε μια περίοδο στην οποια η ζωγραφικη αρεξε να φθήνει, διότι τα μέσα αναπαραγωγής των διαθέσιμων εικόνων που υπήρχαν ήδη στο πολιτιστικό μας περίγυρο ήταν τόσο πλούσια και τόσο άφθονα που οι περισσότεροι καλλιτέχνες άρχισαν να κάνουν έργα διαχειριζόμενοι τις επανα νοηματοδοτήσεις αυτών των έτοιμων αντικειμένων περισσότερο από την ad hoc δημιουργία νέων αντικειμένων. Οπότε έχουμε μια επιστροφή ζωγραφική. Σήμερα θα δούμε μόνο ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν βεθαίνει ποτέ γιατί είναι μια προέκταση του ανθρώπινου χεριού, το κάρβουνο, το μολύβι, το πινέλο που το χέρι είναι πάλι μια προέκταση του ανθρώπινου μυαλού ή της ανθρώπινης καρδιάς, οπότε υπάρχει αυτή η ροή, αυτή η ευκολία στη ροή σκέψεων και συναισθημάτων για να περάσουν σε ένα χαρτί, σε ένα μουσαμά, σε ένα ξύλο ή σε ένα άλλο αντικείμενο. Οπότε είναι ένας τρόπος πάντα διαθέσιμος στα κέντρα των καλλιτεχνών για να μπορούν να δημιουργούν, να οπτικοποιούν κατά κάποιο τρόπο τις ιδέες, τις αγωνίες, τις ανησυχίες, τα συναισθήματά τους κτλ. Είναι ενδιαφέρον πάντως το ότι και στις δύο αυτές του έχουν μια επιστροφή στην ζωγραφική. Με το χέρι αυτό το πολύ βαρύ υπάστο και με μέχρι τότε ασυνήθιστα για την ζωγραφική επιφάνεια υλικά όπως είναι τα θράψματα του γυαλιού, τα αποξηραμένα λουλούδια, τα στάχια που όλα έχουν τη σύνδεσή τους με την ιστορία και με το μύθο, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί ο Κίφερ, δημιουργώντα την ψευδαίσθηση ενός χριστιάστατου χώρου, που εκτός από ψευδαίσθηση είναι και μια πραγματικότητα. Οπότε έχω και να περιμμύρι ανάμεσα στη μύτια την απεικόνηση και στην πραγματικότητα, γιατί μέχρι τώρα είναι και αυτός ο διαχωρισμό ότι η ζωγραφική ήταν απεικόνηση τη πραγματικότητα. Εδώ έχω και απεικόνηση τη πραγματικότητα, αλλά έχω ταυτόχρονα και μια πραγματικότητα που δημιουργείται από τα ίδια τα υλικά τη. Οπότε, η σχέση ανάμεσα σε σημαίνοντα και σημαίνοντα που είχαμε διαγράψει την προηγούμενη φορά ε, είναι αρκετά ασαφής. Έτσι. Το ριπερτόριο του είναι πάρα πολύ ευρύ. Ε, χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά συμβολικά μοτίβα, εικόνες οι οποίες είναι βαριά φορτωμένες με συμβολισμούς έτσι, κοινωνικούς, όπως είναι τα αρχιτεκτονικά εσωτερικά, όπως είναι τα στοιχεία του τοπίου και όλα αυτά τα χρησιμοποιεί με έναν τρόπο που έχει στόχο να δημιουργήσει ένα είδος ψυχολογικού αποτελέσματος και συναισθηματική. Αντίδραση στο θεατή. Αυτό σχετίζεται με την αποστολή που ήδη αισθάνεται, διαχείριση δηλαδή του συλλογικού παρεφόντο ε, και κατά κάποιο τρόπο ένα είδο ε, διαπραγμάτευση των τραγμάτων αυτού του παρελθόντο οπότε πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιεί τα χιονισμένα τοπία, τα δάση το αίμα πάνω στο χιόνι διότι η Γερμανία προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους και αυτά είναι πολύ νοπές μνήμες την περίοδο μετά το δεύτερο πόλεμο. Ε, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιεί έχουν μία συμβολική δυναμική όπως είπαμε. Ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά είναι φυσικά υλικά, άχυρο, χώμα, πυλός, ρίζες δέντρων, που αναφέρονται όπως είναι εγνόητο στον ιαρκή και γνωστό συμβολισμό της ανακύκλωση της φύσης, της φορά, της ανανέωσης, της αναγέννησης, διότι η παρομοίωση με τη φύση ε, λαμβάνει αυτό που χαρακτήρα, ότι κάτι καταστρέφεται και κατά κάποιο τρόπο θα ξαναγεννηθεί. Ε, δεν είναι εικόνες ε, γεννούνται πράγματα είναι λίγο μετέωρο το έργο του στο στάδιο του νοχνίχτ no του όχι ακόμη δηλαδή αυτού που ελπίζουμε πως θα γεννηθεί αλλά δεν έχει ε, ε, γεννηθεί ακόμα οπότε έχει και μια υλικότητα όλο αυτό όπως και όλα τα άλλα υλικά που χρησιμοποιεί ένα των υλικών της φύσης που είπαμε πριν ε, το μόνιδο χρησιμοποιεί πάρα πολύ, γιατί ο μόνιδος έχει συνδεθεί και με τα αρχαία υποδομήματα, αλλά έχει συνδεθεί κατά κάποιο τρόπο σαν ένα σύμβολο της, της γνώσης του πολιτισμού. Είναι ένα υλικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο σε πολιτισμικές επινοήσεις. Από το μόλιδο που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στο εσωτερικό των κοιόνων για να συνδέονται οι τακτήλοι μέχρι το μολύβι που γράφουμε. Ε, τα πρώτα του έργα κινούνται κατά κύριο λόγο σε μια πιο ενεργολογική διάσταση. Είναι η επόμενη σειρά ε, που κάνει έτσι στα 20 του με τις κατοχές, occupations, όπου ε, μπήνεται με τη στολή του στρατιωτικού πατέρα του, με, με τη στρατιωτική στολή του πατέρα του και αρχίζει και φωτογραφίζεται σε διάφορα σημεία, κάνοντας τον ναζιστικό χαιρετισμό. Είναι ο σοκαλιστικό εκπροτησότητος, διότι στα μάχια των περισσότερων είναι σαν να αναβιώνει κάτι το οποίο θα θέλαμε να ξεχάσουμε, θα θέλαμε να μην υπάρχει και, και η Γερμανοί και όλος ο κόσμος. Οπότε εκ πρώτης όψεως φαίνεται λίγο επιφορούμενο, ειδικά εδώ στην αντιπαράθεση που το βλέπετε δίπλα στο έργο του Φρίντρικ, Κάσπαρντ Έιλιν Φρίντρικ, ενός υπέροχου ρομαντικού έτσι, καλλιτέχνη Γερμανού, που για ένα πολύ μεγάλο διάστημα υπήρξε κάτι σαν εθνικός ζωγράφος στα χρόνια του ρομαντισμού, σε αυτό το πολύ όμορφο έργο που βλέπετε αριστερά, του Φρίδριχτ, που ατενίζει τη θάλασσα από τα σύννεφα και αισθάνεται ως ρομαντικός ήρωας ότι ε, ο προορισμός του ανθρώπου είναι να ατενίζει την απεραμοσύνη της φύση και του σύμπαντος, καθώς αυτός είναι πολύ μικρός και πολύ λίγο, απέναντι σε όλο αυτό το υψηλό, το οποίο εκφράζει αυτό που έχει απέναντί του, και δίπλα στην εικόνα του Άσερ Κίφερ όλο αυτό προσγειώνεται πάρα πολύ περίεργα διότι κάθεται στην ακροθαλασσιά πάνω στα βράχια, ατενίζει ένα πέλαγο και επιδίδεται σε έναν ναζιστικό χαιρετισμό. Οπότε εκ πρώτη όψεως είναι σοκαριστικό. Λες τι κάνει ακριβώς, Ανα, α, αναβιώνει κάτι που δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Κάτι που έτσι, Ξεσηκώνει ανησυχίες σε όλους μας και φτιάχνει ένα αλλιέθγωμα στο οποίο και από την Ιταλία που πηγαίνει και από την Γερμανία και από άλλους χώρες πηγαίνει σε όλα τα σημεία εκείνα τα οποία είχε οικειοποιηθεί με ένα πολύ περίεργο τρόπο ο motion, και βάζει φωτογραφίες. Έτσι, σας θυμίζω ότι ο Αντισμός είχε κυριοποιηθεί την αρχαιότητα, μιλούσαν δηλαδή για την αρχαιότητα, μπορείς να καταλαβαίνει το, το βασικό νόημα της αρχαιότητας, κρατώντας όμως από την αρχαιότητα ένα είδος διπλικής αρχαιοκρατίας από την οποία κρατούσαν μόνο όσα βόλευαν την αζιστική ιδεολογία. Οπότε πηγαίνει μπροστά σε κλασικά υποδομήματα, μπροστά σε έντοξα ανταύματα, μπροστά στη φύση και κάνει αυτόν τον χαιρετισμό. Και φωτογραφίζεται. Και ε, ταυτόχρονα μας προβληματίζει. Και αυτό θέλει. Μας προβληματίζει σε σχέση με τον τρόπο που ο Ραζισμός ήρθε και δεώθηκε για να δημιουργήσει μετά όλα αυτά τα αρνηνά στην ανθρωπότητα. Δηλαδή πώς χρησιμοποίησε το έντοξο παρελθόν της χερασικής αρχαιότητας της αυτοκρατορικής Γερμανίας, πώς χρησιμοποίησε την ποίηση, πώς χρησιμοποίησε την λογοτεχνία ακόμα και επιφανέστατοι άνθρωποι όπως α πούμε ε, ο Χάιντεγερ, για ένα μικρό διάστημα της ζωής τους προχώρησαν στην αζιστική ιδιολογία. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς ψήφισαν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι έναν παράχρονα που θα οδηγούσε τον κόσμο σε μια καταστροφική συντέλεια. Και προσπαθήμαμε τον τρόπο να ανοίξει κατά κάποιο τρόπο τους ασκούς του αιώλου και να αρχίσει να αρθέτει το ζήτημα, γιατί το ζήτημα δεν ήταν, όπως είπαμε και πριν η, η Λήθη, ότι δεν μιλάμε για αυτά, δεν τα ξέρουμε, δεν, γιατί αυτό συλλογικά λειτουργούσε ακριβώς μέσα από την αποσιώπηση. Το θέμα ήταν λοιπόν να δούμε τις αιτήρες που τα δημιούν, μη όλα αυτά, και να μπορέσει αυτός ο τρόπος να γίνει ένα πεδίο Κατανόηση ουσιαστικά. Όπως πολύ ωραία γράφει ο Έρικ Σάντνερ, ένας ιστορικός του πολιτισμού, και μιλώντας για τον Κίφερ, προτείνει να γίνονται αγγλίπτες οι στρατηγίες του Κίφερ ως μια ομοιοπαθητική προσέγγιση στις συνθήκες της απόθεσης. Σχεδιατίζει το σχέδιο του Κίθανο να αντιμετωπίσει την πληρονομιά της γερμανικής ιστορίας στην δεκαετία του 30 και του 40, γιατί σε τέτοια μέρη πάει κυρίως, ως μια αναγκαία προσπάθεια για τη διάλυση του μηχανισμού απόφυσης της σχεδόν φοβικής αναστολής που είχε καθιερωθεί στην μεταπολεμική Γερμανία. Κανένας δεν μίλαγε γι' αυτό το τραυματικό παρελθόν. Οι αυτοτομίες να μεγαλώσει. Όταν καταλάβαμε τη διάσταση που είχαν πάρει τα γεγονότα του πολέμου από τις εμπόλεμιες καταστάσεις μέχρι τα ολοκαυτώματα, τα οποιοδήποτε ολοκαυτώματα, από του Άλος μέχρι των καραβρίδιων, παντού δηλαδή, ε, η συλλογική μνήμη των Γερμανών ήταν τέτοια που αυτό το πράγμα στο οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα συμμετείχαν Προσπαθούσαν να το αποδείξουν. Η απόθεση όμως αυτή όχι μόνο διέγραφε το ναζιστικό παρελθόν, αλλά παρακόλληλε κάθε απόπειρα του γερμανικού λαού να εκφράσει πραγματικά την ιστορική του εμπειρία. Επίσης, εμπόδιζε την πρόσβασή του στον πολιτισμό του τέλειου του 10ου αιώνα και των αρχών του 20ου, καθώς οι κύριες μορφές που συνέβαιναν τον γερμανικό πολιτισμό στο περιόδο εκείνης είχαν στιγματιστεί από την κατάργησή του στο πλαίσιο της ναζιστικής ιδεολογίας. Στις προσωπογραφίες του, ο Κίπερα να μείνει με προκλητικό τρόπο μορφές από τον Γάιντεργερ, που είπαμε πριν, ως τον Έντερλιν, από τον Μόρκερ, ως τον Μπιτσμάρ πυναντί στους οποίους ως Άρνερ δεν θεωρεί σχέδιο αναβίωσης της ιωοποίησης μιας στυγματισμένης ιστορίας, αλλά αναγκαίας προσπάθειας διάνυξης του μηχανισμού απόφησης που είχε εσωτερικό ε, ε, ε, ποιήσι ε. και επιβάλληση των εαυτό της γερμανική κουλτούρας στην καπονονική περίοδο. Αυτό ως Άρνερ για εκκρίνηση για της λήθης ιωτικής απόφησης. Έτσι, οπότε μέσα από την εννοιολογική παράμετρο αρχίζει και αυτό το στοιχείο το οποίο στη συνέχεια το ταυτίζει στις επόμενες σειρές με το ένδοξο και ηρωικό παρελθόν κυρίως φαγγαλμάτων και στη συνέχεια το περνάει σε καθαρή ζωγραφική. Τη σειρά δηλαδή που κάνει τα πρώτα χρόνια του 1970 αυτό το πράγμα περνάει και συνδέεται με γραφικό τρόπο με το κίνδυνο, μας σκρούει το κόμμα του κινδύνου, απέναντι στις απόλυτες ιδεολικίες που οδηγούν στους πολέμους, οι οποίες θα μπορούσε να μην είναι μόνο ο ναζισμός, αλλά θα μπορούσε να είναι και πολλές άλλες στιγμές του παρελθόντος. Άρα, έχω ένα είδος τέχνης, η οποία αναδιαπραγματεύεται αυτό ακριβώς το, το θέμα της απόφυσης, αγγίζοντας όλα τα δαινία εξουσίας, από τους πολέμους, το κράτος, την αυτοκρατορία, την καθαλική εκκλησία, το οτιδήποτε. Στη συνέχεια, αρχίζει μια από πολύ διαφέροντα ζωοκατρικά έργα, όπως αυτό για παράδειγμα, έπρεπε να στάντων των τεφιζών τρόμων οθέβεν. Ενώ ξέρουμε ότι είμαστε όλοι, παιδιά του ίδιου Θεού, ακόμα για να αυτός είναι κατώτερος, είναι σαν αυτή ακριβώς η απόθεση να δημιουργεί ένα κουκούλι όπου ο καθένας από εμάς να βρίσκεται μέσα εκεί αρνούμενος την επικοινωνία με τους υπόλοιπους ανθρώπους και ζώντας κάτω από τον προσωπικό θόλιο του δικού του ουρανού. Οπότε κάνει μια πολύ διαφέρουσα σειρά από έργα μέσα στα οποία ο ίδιος βλέπετε ότι πάλι κάνει αυτό. Δηλαδή όταν φτιάχνω το δικό μου σύμπαν, όταν ζω κάτω από τον ουρανό της δικής μου κατασκευής και δεν έχω επαφή και επικοινωνία με το σύμπαν των άλλων ανθρώπων, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλήξω σε αυτό. Οπότε πάλι και μέσα από τα ζωγραφικά έργα, αυτές τις που κάνει εκείνη την περίοδο, που ε, βλέπετε τη φιγούρα στο κέντρο, που πάλι κάνει αυτόν τον ναζιστικό χαιρετισμό, αγγίζει και περνάει αυτό σε ένα ζωγραφικό επίπεδο. Είναι πολύ ενδιασμένος από, ειδικά από τη δεκαετία του, τέλη της εκαετίας του 60 και μετά, πολύ ενδιασμένος από το, την ποίηση του Τσελάν, αυτού του Ρουμανοεβραίου ποιητή, ο οποίος ήταν ο μόνος επεισήσασα από όλη την ευρύτερη οικογένειά του από το ολοκάφτωμα και ο οποίος έχει γράψει αυτά τα πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφα και πολύ συναισθηματικά φωτισμένα και τραγικά βήματα. Οπότε, εκεί μέσα ο Τσελάν μιλάει πολύ για το, το χιόνι καυτίζοντας το χιόνι του γερμανικού χειμώνα με τη σιωπή και τα δυο μαζί με το θάνατο που ε, ε, η σιωπή και το χιόνι εποάζουν το θάνατο και το αίμα. Οπότε, στη όπως το, τα οργωμένα χωράφια, τα χιονισμένα τοπία, τα ματωμένα χώματα, ο τρόπος με τον οποίο οι έμμεσες αναφορές στο τρίτο Ράιχερ είναι πάρα πολύ εμφανείς. Γιατί το τρίτο Ράιχερ μιλούσε για την αγάπη για τη γη, για το χώμα. Και ένας από τους λόγους της επέκτασης όλης αυτής του ναζητμού ήταν και η, η, η κατάκτηση περισσότερων εδαφών. Το χώμα και η γη στην ιτορική του γαζισμού είχε πάρα πολύ έντονη παρουσία. Οπότε εδώ, στο έργο του Κίφερ, βλέπετε ότι τα κόμματα είναι συνήθως ονισμένα, είναι συνήθως ματομένα, είναι συνήθως παιδεία ε, τραυμάτων παρά παιδεία ένδοξης είτε παραγωγικής είτε πολεμικής διαδικασίας. Οπότε δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Ενύνονται με τραγικότητα, και εννοίονται με χιούμορ. Ε, γιατί εδώ, εδώ σε αυτό το εργό, το Περνήσιο Συνάειων, την επιχείρηση Λιοντάρη της Τάγρασσας, το οποίο ήταν μια επιχείρηση που ήταν εστήσιοι οι Γερμανοί, δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αλλά την ήταν εστήσιοι οι Γερμανοί για να καταλάβουν τη Μεγάλη Βρετανία Αν πετύχαινε έτσι, φτάνοντας μέχρι την Ορμαντία και την, την Βερτάνη, ο επόμενος στόχος ήταν να περάσουν μέσα από τα στενά της Μάρκης, εξού και η Βαγιέρα, εδώ, να περάσουν στην Βρετανία και να την κατακτήσουν. Δεν είχαν όμως κλειδωτέρα το σχέδιο, διότι αναχαιτήθηκαν όπως ξέρετε από τις ταινίες και από την ιστορία, αλλά υπήρχε. Υπήρχε, ενώ ήταν γερίο, και λίγο και οτοπικό. Οπότε εδώ, το βλέπει, εμένα, με μια πιο θυμωριστική διάθεση, το πρέπει στον μέσα από την έννοια του, του γελίου, του παράλογου και του τρόπου με τον οποίο αυτά τα πλοία είναι μέσα στην, στην Παγιέρα. Η Παγιέρα, επίση ήταν και σύμβολο του <σκυλίδη> γερμανικού μικροαστισμού. Όλα τα καθώς πρέπει σπίτια είχαν και μια τέτοιου είδους και τέτοιου σχήματος μπανιέρα. Άρα ήταν αυτό που χαρακτήριζε με κάποιο τρόπο την υπεροχή, την ευμάρια. Και ταυτόχρονα εδώ λειτουργεί σαν την μπανιέρα που είναι τα στενά της μάχης και τον τρόπο που τα πλοία μέσα σε αυτή την μπανιέρα είναι σαν να εκλογίζονται σε ένα παράλογο ουτοπικό και ανεταθικό σχέδιο και το έχει κάνει σε αμπιθές φαδαλαγγές, τα έργα του, δουλεύουμε σε πολλές φαδαλαγγές και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο έργο από το Μουσείο Μοντέρνας του Σαν Φρανσίσκο. Πάλι έχει να κάνει με το Operation των την επιχείρηση των Λιοντάρντων της θάλασσας και εδώ βλέπετε πάλι τα ίδια στοιχεία. Το χώμα, η γη, η μπαλιά, τα πλοία, ο εκλογισμός, τα παροδεί κατά κάποιο τρόπο. Να βάλουμε και λίγο το Βίτε Ράιζε του Στουμπερντ. Και φυσικά ε, διακριτέω ότι έχει, έχει και ο ίδιος αυτό το τράγμα μέσα του. Τι, τι, τι κάνει ο τι κάνει η παλέτα, αυτό είναι μια παλέτα, παλέτα με σκηνή. έχει μια παλέτα, τη ζωγραφίζει και με αυτή την παλέτα τι κάνει. Και μήπως αυτή η παλέτα είναι έτσι, σε δύο δεδομένα σκοινιά πάνω στα οποία μικρές περίεργες φωτιέ ανάγουνε με το παραμικρό και όλο αυτό αιωρείται σε έναν παράξενο κόσμο. Και ποια είναι δηλαδή η δουλειά του καλλιτέχνη και ποια είναι η αποστολή του. Πώς μπορεί δηλαδή να εξερεμίσει αυτή την προβληματική πολιτιστική κληρονομιά που έχει πια η Γερμανία σε όλα τα επίπεδα του πολιτισμού και τι κάνει αντιπώς ο καλλιτέχνης. Πώς μπορεί σε αυτό το τελειτωμένο που βρίσκεται η παλέτα του, να μπορέσει να αποτυπώσει αυτή την αγχώδη κατάσταση η οποία εκφράζει την δραματική του εμπειρία και αυτή την αίσθηση ντροπή, την αίσθηση απώλειας που θα έπρεπε ο κάθε Γερμανός μετά το τέλος του πολέμου να νιώθει. Οπότε και σε αυτό το έργο που είναι από τη Σκοτία Βλέπετε ότι λειτουργεί ακριβώς μέσα από αυτές τις σύνθετες αναφορές. Το βόμα, η φωτιά, το σκηνί, στη μέσα αυτή η αιωρούμενη παλέτα του καλλιτέχνη. <Συλίου> και μπαίνει μέσα, μπαίνει μέσα στη Σοφίτα. Αυτό το πολύ μεγάλο έργο του 1993 που παρουσιάστηκε στην Βιενάριο του 1980, είναι μενιακό διαστάσεων και πάλι αντιμετωπίστηκε, ονομάζεται German Spiritual Heroes, οι Γερμανοί πνευματικοί ήρωες, οπότε πάλι αντιμετωπίστηκε με μια επιφυλακτικότητα. Δοξάζει κάτι, βρίσκεται εκεί για να μου το δηλώσει ένα μυαλείο. Αυτή η αναμένη πυρσή που βρίσκονται στα μεσοδιαστήματα από τις μεσογειακές συλλογιστικές οι... αναφέρονται σε φωτιές. Που οι φωτιές φέρουν να πει τη μνήμη του Οπότε και επίση υπάρχει αυτή η απουσία. Ακουσίω οποιασδήποτε ζωής και είναι και Σοφίδα. βλέπετε στην, στην, στην αντιπαράθεση την επισκέπτρια που βλέπει το έργο για να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο μπαίνεις ακριβώς μέσα σε μια σοφίδα. Η Σοφίδα είναι το σημείο εκείνο του σπιτιού το οποίο χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Είναι σαν το ασυνείδητο στην προεκλογική ερμηνεία που εκεί πέρα βάζουν πράγματα που θα μας τρόμαζαν εάν ασχολούμεθα μαζί τους. Οπότε η σοφίτα είναι ταυτόχρονα όμως και το εργαστήριό του, είναι σαν η σοφίτα το εργαστήριό του. Οπότε έχω ταυτόχρονα το ξύλο που χαίρεται εύκολα, το κίνδυνο Τη φωτιά σε ένα ξύλινο οικοδόμημα έχω ανάψει μια σειρά από πάρα πολλές φωτιές. Παντού. Παίζω. Παίζω με τη φωτιά. Με όλο αυτό. Είναι άβιο. Δεν υπάρχει παρουσία ανθρώπινη ζωή. Και αυτό ετοιμάζεται να υποδεχτεί ακριβώς όλους αυτούς τους μύθους και κατά κάποιο τρόπο να τους ε, έτσι... Ε, αποδομήσει θα μπορούσαμε να πούμε όλους αυτούς τους μύθους που βρίσκονται βαθιά κρυμμένοι στη συλλογική μας σοφία, που είναι πολύ μεγάλη μελέφθους και που εφράζουν ακριβώς αυτήν την αμφίσιμη στάση των ανθρώπων απέναντι στο πρώην ένδοξο παρελθών αυτής της Γερμανίας την οποία επιθυμούν η γραφή του δείχνει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. αυτή τη μετική δη συνύπαρξη του ξύλου και της φωτιάς σε μια σειρά από έργα στα οποία θα δουλέψει με αντίστοιχη και μετά αφού δείχνει τη Σοφίτα θα περάσει στα μεγάλη οικοδομήματα του Τρίτου εδώ και θα αρχίσει να δουλεύει αυτά τα στοιχεία της ερήπωσης όπω εδώ Βλέπετε ότι υπάρχει μία ονυμιακότητα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει το έργο. Είναι και τεράστιο, είναι 3-11, 3-3, είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο, έχει αυτή τη ονυμιακότητα και απεικονίζει, ό,τι μόνο σε αυτό, αλλά σε μία πολύ μεγάλη σειρά ε, αρχιτεκτονικά έργα του ναζισμού, όπου τα χρησιμοποιεί με έναν τέτοιο τρόπο, δίνοντας ανακαταραίων. Υπάρχει αυτή η άμεση ανάγκη να αποτυπώσει αυτό που υπήρξε διαφρομένο, καταραίων, αλλά να το δει, να το δει, να πεθαίνει, για να μην ξαναγεννηθεί. Ο Τσίπερφιντ, ο Ρόμπερ Κιούζ που σας έλεγα την άλλη φορά, είχε γράψει ένα ωραίο για τον Άσεν Κίφερ και αυτό το έργο, είχε πει ότι στο έργο του ο Κίφερ επικεντρώνεται την σε δύο ερωτήσεις. Τι μπορώ να θυμηθώ και τι πρέπει να θυμηθώ. Οπότε έχει αυτά τα δύο στοιχεία της μήνης ποιο είναι αυτό που μπορώ να θυμηθώ και ποιο είναι αυτό που πρέπει να θυμηθώ. Αυτό το ερώτημα που λέει ο Ιούς για τον Κίφερ μας θέτει αντιμέλωπους απέναντι σε ένα είδος ηθικού προβληματισμού, απέναντι σε αυτό που κάνω, που έκανα, που ενδέχεται να κάνω και σε αυτό που θα έπρεπε να κάνω, θα έπρεπε να είχα κάνει ή θα πρέπει να κάνω στο μέλλον. Η Καθήνη Ζωριάνο της να Ακάδημη αντιμετωπίσει το έργο του κύφερ σαν μια αναφορά στο παρόν, όχι στο παρελθόν. Σε έντα όπως αυτό το εσωτερικό του 1981, το οποίο αντιφωνίζει το κεντρικό δωμάτιο της γερμανικής χαραγγελαρίας του τρίτου Ράιχ, που είχε σχεδιαστεί από τον αγαπημένο αρχιτέκτονα του Χίτλερ, τον Άρβερ Σπερ, και βλέπει αυτό το κτήρο, το οποίο έχει τερμιστεί τώρα, να καταραίει, να, να διαβρώνεται να είναι κενό και το μόνο που έχει να είναι η ίδια η φορά που το ίδιο άφησε να προληθεί. Αυτό το, το λέει πάρα πολύ ωραία ο Τσίπεφι. Ο David Chipperfield είναι πολύ σημαντικό σε αυτό. Είναι ένας που κερδίζει το διαγωνισμό για να φτιάξει το εκτελεστικό μουσείο εδώ στην Αθήνα, στο Αθηνείο, στο Τζέρεκ, στο ότι Έχει κάνει πολύ ωραία έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Όσοι πάει το Ρωρίνα έχετε δει το μουζέο, το που δηλαδή, είναι Αυτό είναι Οπότε συνήθως, ανθρώπους με άδοψη, τα ιδέτερες, αντιτέτερες και τα να αφούν την άδοψή τους και λέει όσοι για αυτή τη σειρά. Το ερείπιο είναι ένα κεντρικό θέμα στις ζωγραφιές του Κίφερ. Το έργο εσωτερικό αυτό απεικονίζει την αποκαλούμενη μοσαϊκή αίθουσα της σκανγελαρίας του Τρίπου Ράιτ το μεγαλύτερο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έγινε από τον αρχιτέκτονα του Χίτλερ, όπως είπαμε, τον Άλβερ και ένα από τα πολύ λίγα σχέδια του Χίτλερ, τα οποία υλοποιήθηκαν με στόχο να διαμορφώσουν το Βερολίνο σε μια παγκόσμια πρωτεύουσα. Η Γερμανία. Ε, παρά το γεγονός ότι μετά τον πόλεμο κατεδαφίστηκε, διότι είχε καταστραφεί πάρα πολύ άσχημα κατά τη διάρκεια των μαχών 1945, ο Κίφερ ζωγραφίζει το δωμάτιο σαν ένα ερείπιο, σαν να έχει επιβιώσει, θυμίζοντάς μας την προσωρινότητα της εξουσίας του Ράιχ, τις ομπόδεις φιλοδοξίες για κυριαρχία και για επιμονή και παραμονή και τον αμφίσιμο ρόλο της αρχιτεκτονικής ως προπαγάνδας. Τα αρχιτεκτονικά μνημεία, αυτά τα μνημειώδη έργα του Κίφερ, διευνούν με το από μόνα του το θέμα του Ελληνικού. Μαζί με τα απομινάκια των σιδηροδρομικών τροχιών, μαζί με τα δάση, και μαζί με αυτά τα τεράστια οργωμένα ή χιονισμένα τοπία με τις βαθιές υφές, το αρχιτεκτονικό ελίπιο είναι ένα θέμα που έρχεται και πανέρχεται στο έγκο του Κύφελ. Το ελίπιο μας θυμίζει την προσωρινότητα της φύσης της ζωής και τα οράματα που υπήρξαν κατά περιόδου για μία πιο έτσι, διαρκή ε, ε, παραμονή αυτών των φυσικών κατασκευών που έχει φτιάξει ο άνθρωπος, παρά τις αντίψωες συνθήκες που πάρα πολύ συχνά αντιμετωπίζουν. <Το Έχετε πώς το, λέει, <Το, <υπάρχει> <Το, <Το δηλαδή, επειδή υπάρχουν δυστυχώ αναβιώσεις αυτού του πράγματος όχι παντού. Υπάρχουν αναβιώσεις από την Αμερική και την Γερμανία μέχρι την Ελλάδα και την Ανατολή δεν είναι εδώ. Οπότε σου λέει ότι εδώ είναι ένα ερείπιο. Το ερείπιο έτσι ανακαλεί ένα πεταλίο το οποίο όμως ήταν ένα πεταλίο ματαιόδοξο, υπερφύαλο, δεν έβλεπε καθόλου τον άλλον. Το θέλω να το βλέπω το ίδιο. Γι' αυτό έτσι υπερθεί στην αρχιτεκτορική που έκανε ισονόηση του Μουσέου του Βερολίνου. Άφησε ορισμένα κομμάτια του κληρίου όπως ήταν κομπαλισμένα κατά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμού Πολέμου. Για τη μνήμη. Για να σου θυμίζει ότι αυτό έγινε γιατί υπερεύει κάποια όρια συγκεκριμένα, όρια ανθρωπιάς. Οπότε, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά την <coughs> φιλολογωσία του Κίφερ. Με τον καιρό αυτά τα κομμινάρια, από όμω όμως τη δική τους ομορφιά, Πάγουν να διατηρούν την αναφορά και το χρέος τους στις δυνάμεις που τα δημιούργησαν, όπως και στην εποχή που τα δημιούργησε, όπως και στο κλίμα που τα έτρεψε και τα έφτρε, και βρίσκονται σε μια κατάσταση πιο φυσική. Αυτή είναι μια ποιότητα του έργου του Κίφερ που φαίνεται να μοιράζεται ή τουλάχιστον φιλοδοψή να μοιραστεί με την βαθιά συναισθηματική καταγραφή. Ένα είδος πους αναζήτησης όχι της αλήθειας αλλά της μνήμης. Να την αναμοχλέσω και να καταλάβω τι είναι ακριβώς έγινε. το ερήπιο προφανώς είναι ανθρώπων βαθμούν την θερμομιστή, όσο βίζει τα ερήπια είναι ωραία. Στην αρχιτεκτονική του Αγγλικού και ε, ε, Αριστοκρατικού Κύπου το 10 Ούδο και το, το 19ο έως υπήρχε λιγόμενοι αισθητικοί των ερήπιων που κουβαλούσαν ερήπια από την Ιταλία και την Ελλάδα και θα τοποθετούσαν όσοι να είδους ανάγκης του παρελθόντος. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο η αισθητική των Ελληπίων. Από μόνο τα ερήπια είναι αθώα. Αλλά, αν αυτά τα ερήπια δεν είναι ελληπιακά, ρωμαϊκά, ελληνικά, αλλά είναι τα ερήπια του τρίτου Ράιχ, Ούτε τα τα σπάσις όχι αφήσει πολλά το forget τι ασπίρεις να as a tool of propaganda, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Οπότε αυτή η έτσι, αισθησιακή σταγόνα εξουσίας είναι σαν να βρίσκεται εδώ σκηνοθετημένη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ο πάρα πολύ συχνά τα έτσι, πολύ αρνητικά αποτελέσματα της ναζιστικής τέχνης η οποία προσπάθησε κάνοντας και αυτές τις εκθέσεις ε, εκφυλισμένης τέχνης να θεωρήσει οτιδήποτε δεν υπαγόταν στα δικά της ιδεόδη ως εκφυλισμένο και επομένως το ίδιο συνέβαινε και με την ιδέα της Αρχιδεκτονικής, η οποία αναπόθευτα ε, μπορούσε να οδηγήσει σε θερατόχθης φιλοδοξίες οι οποίες διακατεχόμενες από έναν λαϊκίστικο συναισθηματισμό αλλά με μία εντυπωσιακή σκηνογραφία, ήταν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η μεταπολεμική Γερμανία βασίστηκε στους ταλλητέχνες της, τους συγγραφείς της, τους κινηματογραφιστές της, έτσι ώστε να μπορέσει να κατανοήσει και να βγάλει νόημα από τα, τα, τις τραγικές πράξεις της εξουσίας των Ναζί. Ακόμα όμως και σε αυτό το context, μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πόσο κύφερ. Κατάφερε να κάνει έργα που έχουν μια ευσυνδική δύναμη και ένα βάθος με θεματική και με υλικά, τα οποία στόχευαν ακριβώς προς το αντίθετο. Με μια προφανώς εντυπωσιακή, αλλά και όχι τόσο προγραμματισμένη τεχνική, με την τραχιά, με την χρήση από τραχιά και καταίγραστα υλικά και με τα σκοτεινότερα των θεμάτων αυτός ο καλλιτέχνης μας φέρνει αντιμέτωπους με νοήματα και συναισθήματα και μέσα από αυτή την παράξενη αρχημία ως ένας άλλος παράγει εικόνες ε, μια ομορφιά στην οποία δεν μπορείς να αντισταθεί. οπότε Σιγά σιγά στην αρχή προβληματιστήκαμε λίγο. Τι είναι αυτός που χαιρετάει ο μυστικά. Μεγάλη μας πέρασε από την ελληνική τέχνη στην ζωγραφική, τώρα σιγά σιγά, σιγά αρχίζει η περνάει στα ελληνικά. Τα φαντάσματα στη Σοφίτα, εδώ, ε, η αρχιτεκτονική, ο χώρος μέσω των οποίων λειτουργεί η, η αρχιτεκτονική. Οκ. Ωραία. Φρένετε λίγο λίγο αυτό που λέει ο Σιμπερφιντάνου με επίτροπο. Είναι εντυπωσιακό. Πολλά φώτα εδώ Ναι, πολύ. Και εγώ το φώτα. Κάτι να στείλω με τα Αυτά τα οργανικά με δεν ναι. Ναι. ναι, συνήθως Συνήθω θα σατευτεί μέσα από 1 ελικό στόχο είναι τέτοια διαβαγήσει εικόνα, αλλά πολλά από αυτά θέλει να έρθει τα στοιχεία τη φορά. Mm. Ναι. ναι. Ναι, απλώς τα, έ, τα ένταση του θετικού που ήταν ο πρώτος, το πρώτο κύμα που χρησιμοποίησε εξορμογραφικά μέσα και άρχισε να κολλάει πάνω στην επιφάνεια του καμπά αληθινά αντικείμενα όπως ήταν οι εφημερίδες ή διάφορα άλλα αντικείμενα λειτουργούσαν κυρίως φορμαλιστικά. Δηλαδή λειτουργούσαν ως που αντί να είναι Ζωγρα... η ζωγραφισμένη φόρμα ήταν η αληθινή φόρμα, η αληθινή εφημερίδα, το αληθινό καρτάκι, ενώ εδώ λειτουργούν ως μνημονικές αναφορές, δεν είναι τόσο... Ε α ε εδώ ας πούμε, σε αυτό το έργο, η... Ε ε είναι η νόρος εδώ, αυτό, η, η, η, η νόρος είναι, είναι, είναι αυτή η υποβελή κατασκευή, με την τοξωτή αυτή αίθουσα η οποία πάρει σε ένα το βάθος μέσα από πάρα πολύ έντονη αγκόνηση των προοπτικών βραχήμσεων που αποβεί και το, το ίδιο το έργο, που λέγεται και Δεν νόνς ηταν οι εθνείς φιγούρες που στην ε, Σκανδιναβική και γερμανική μυθολογία ήταν αυτό που λέμε σε δική μας με τις μοίρες που κλώθανε τη μοίρα του κόσμου. Οπότε και κατοικούσανε ε, ονομάζονταν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτές οι τρεις νόρμες. Και κλώθανε εδώ τη μοίρα του κόσμου. Και εδώ βλέπω αυτό το οικοδόμημα αλλά βλέπω και τις κλωστές, τις λευκές, τις ξανθές και τις μαύρες, που δεν είναι και τυχαίο τώρα, το λευκό για την ηλικία, το ξανθό για την αρία φυλή και το μαύρο για τους κατατρεμμένους. εδώ, αυτές οι τριών ειδών κλωστές να κρέμονται από αυτό το υποδόμημα. Οπότε, έχω αρχίσει να χρησιμοποιεί κάποια παγνερικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με δηλαδή, τη μυθολογία και με τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά υλοποιούνται. Ξαναβάζω το Winter για να δούμε λίγο. Σου λέω, ήθελα να μιλήσω με την από την ελευθερική μυθολογία. και να κάνει με το αναγκαίες. μέσα από τους πρόεδρες πάρει το μύθο του Πάρσιφαλ αυτό είναι, το θυμάστε ή ο Βάρσιφαλ είναι πολύ του Πάρσιφαλ να το βάλουμε είναι, είναι ένα από τα πολύ ωραία έργα του Βάγνερ που τον Άντρεβε εννοείται και ο, το τον Ράρ, και ο Κίφερ. οπότε να ακούμε Πάρσιφαλ και να βλέπουμε τα τέσσερα πολύ ωραία έργα που έχει κάνει με το θέμα του Πάσσιφαλ που είναι κατά κάποιο τρόπο ε, η, ε, η, η αναζήτηση της ηθικής, η αναζήτηση των αξιών, το αγιο-δησκοπόδιο να ξαναπιάνει πάλι όλα αυτά την αρχή, δηλαδή αρχίζει και στην ανάγκη του να διαπραγματευτεί αυτό το θέμα, παίρνει το θέμα του Πάσσιφαλ. Αυτό είναι το πρώτο Βάρσιφαλ, έχει κάνει τέσσερα πολύ μεγάλα έργα, μόνο αυτό που μείνει από τα πιο μικρά είναι 3.25 το ύψος, δεν χωράει εδώ δηλαδή, και απεικονίζει, δεν αντλεί μόνο από την ε, όπερα του Βάρνερ, αλλά αντλεί πάρα πολύ από αυτή τη μεσαιονική νοβέλα του Wolfram von Eisenbach, πάντως στην οποία βασίστηκε η ιστορία με το Άγιο Δισκοπόδηρο, η αναζήτηση της κατάκτησης ηθικής, ο τρόπος που έτσι, η διαδρομή που με οδηγεί προς τα κάπου θα επαναφέρει τον κόσμο μακριά από τις κακές δυνάμεις. Οπότε, το Ικούνιο του Μωρού, η άσπλη και την ανάγκλασή της στο ξύλινο κάπεδο της Οφίτας, που είναι πολύ λευκή, υποδηλώνει στο πρώτο έργο την Ελπίδα ότι στην κούλια που γεννιέται ο Πάρσιφαλ θα μπορέσει να δοθεί εν πάση περιπτώσει μια καινούργια και αρχή γιατί κάποιο θα μπορέσει να νικήσει τι δυνάμει της φωτινής και να φέρει έναν καλύτερο κόσμο. Στο δεύτερο Πάρσιφαλ αρχίζω και βλέπω τον τρόπο που λειτουργούν τα σπαθιά. Εδώ έχω δηλαδή τον τρόπο που ο Πάρσιφαλ ε, νικάει τους κακούς οι οποίοι έχουν κυριαρχήσει. Δεν ε, ενδίδει στις ε, ερωτικές έτσι, εκκλήσεις ε, ε, των γυναικών που τον τελεάζουν. Στη συνέχεια, στην τρίτη εκδοχή, έχω το πατωμένο πια σπαθί και τη λόγω περισσότερο, γιατί το, ο Πάσιφαλ θα ήταν ουσιαστικά ο φουλός του Άγιο Δισκοπότητου και της Λόχης. Σε αυτό το παραμύθι ε, υποτίθεται ότι το Άγιο Δισκοπότητο ήταν αυτό που χρησιμοποίησε ο Χριστός και οι Λόχοι ήταν αυτοί που τον νόμισαν κατά τη διάρκεια του Σταυρού. Οπότε αυτά τα δύο είναι δύο ιερά σύμβολα τα οποία διαφυλάσσονται κατά κάποιο τρόπο αλλά τα οποία τώρα βρίσκονται στην κατοχή του κακού και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναπτυχθούν. Και ο Πάρσιφαλ αναλαμβάνει όπως ο κύριος του έτσι, γιατί είναι ότι μέσα από την αφαίρια πολλές φορές το κακό και η αρχή και η δημολογία της λέξης Πάρσιφαλ έχει να κάνει με το, το ανόητος, οπότε είναι λίγο αυσελής ο Πάρσιφαλ, αλλά μέσα από αυτόν τον τρόπο καταφέρνει και παίρνει τη θέση του Ανφόρτας που ήταν ο προηγούμενος υπότης που είχε στην τελουχή του αυτά τα δύο ιερά σύμβολα αλλά που είχε διαφθαρεί από την Κλίνης ε, Κορ και το πληθέρον έργο έχω πλέον την αποκατάσταση μόνο που στο τρίτο έργο εδώ δίπλα από τα ονόματα που είναι συνδεδεμένα με το μύθο βλέπω ταυτόχρονα και διάφορα ονόματα από την ομάδα Μπάρντε ήταν μια τρομοκρατική οργάνωση που δυσκόληψε αρκετά τα πράγματα στη Γερμανία και πόλωσε πολύ τις κοινωνικές αντιψωότητες τη δεκαετία του 1970. Οπότε μέσα σε αυτά τα ονόματα που βλέπετε κάτω, είναι και ονόματα από την ομάδα Μάλλοντερ Μάνικο, είναι σε ένα νουλίδι δηλαδή ότι αυτή πάλι ανάμεσα στο καλό και στο κακό είναι κάτι διακρονικό το οποίο το 13ο αιώνα που πρωτοδιαδικώθηκε μέχρι το 19ο που το έκανε όπερα ο Βάκνερ μέχρι το 20ο που διώνομαι αντίστοιχες διακοιμάνσεις ανάμεσα σε εξουσίες του καλού και του κακού από τον άρχοδο των καθηγηρινών μέχρι την καθημερινή πραγματικότητα σε κοτεινές ή μακρινές μας χώρες όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι που μας προβληματίζει. Και ενώ στην τελική εκδοχή και του διηγήματος, του και του έργου του Βάγνερ υπάρχει κατά δηλαδή, κάποιο τρόπο η, η, η καλή κατάληψη, στο τεράστιο έργο που το βλέπετε εδώ με την εξηρήκα αργή δεξιά για να καταλάβετε λίγο το μέγεθος του, αυτό είναι στη Συρία, τα άκρα είναι στη Date, απλώς κάποια ήταν στις εκθέσεις. Στο πάνω μέρος του έργου είναι γραμμένο με λευκό το όνομα του Πάρσιφαλ, στο κάτω μέρος του έργου είναι γραμμένο με μαύρο το όνομα του Αμφόρτα, ο οποίος Αμφόρτας είναι αυτός που είχε τον δυσκοπότερο για την όχη πριν άλλα, που ενέδωσε στις δυνάμεις του κακού, μιλάχθηκε από τον έρωτα, την εξουσία, τη δύναμη και όλες τις ε, ε, αναφορές κατέληξε σε μαύρωα γράμματα και ελευθερικά γράμματα υπάρχουν και τα δύο μέσα στο έργο είναι ορατά γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο και το πιο αμυσυχητικό όλα δεν είναι τόσο τα γράμματα του Πάσχα, ή του Άμφερ του, αλλά είναι το ότι ε, στη θέση του Άγιου Μισκοπότηρου που παρά όσα γράφει που λέει αυτό το pops and all this good and δηλαδή highest miracle salvation, το υψηλότερο θαύμα της οφειλίας, redemption of the redeemer. Αυτό γράφει πάνω, όμως αντί για δυστοπότηρο είναι μια κίλικα γεμάτη με αίμα, το οποίο αμαστάζει και λερώνει το πάτωμα της οφείτας. Οπότε είναι σαν αυτό το τραύμα να μην επουλώνεται ποτέ και να μην μπορώ να καταλήξω στο να δοξάσω αυτή η κατάσταση γιατί φοβάμαι ότι πάντα ελοχεύει αυτή η πιθανότητα να ξανασυμβεί. Αυτό που λέει ο Χάρις, ε, σχηκίατρος, για το ίδιο το χώρο Λέει ότι η επιλογή της Σοφίδας είναι εκεί ακριβώς για να υποδηλώσει την τραγωδία του παρελθόντος. Η Σοφίδα λειτουργεί ως ένα μεταφορικό, ένα χώρος όπου μεταφορικά ε, μπαίνει και βρίσκεσαι αντιμέτωπος με αποθυμένες τραυματικές εμπειρίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας. Τα πρώτα θύματα επίσης του ολοκαυτώματος είχαν ε, ε, ε, ε, χρόνια προβλήματα ε, κατάφυψης και ψυχικών ασθενειών και πάρα πολλές ε, ε, προβληματικές λειτουργίες καθαρά νοητικές στην προσπάθειά τους να μπορέσουν όσοι δεν το «απόθησαν» πλέγαν πριν την «απόθηση» να διαχειριστούν όλο αυτό το σοκ στο οποίο βρίσκονται. Οπότε βλέπω ότι χρησιμοποιεί το «Παύσιμπαν» για να μου μιλήσει πάλι για αυτό το τραύμα που θέλει να εμπολώσει. Θα μου πείτε, μα μήπως είναι πολύ βουραστικό, συνέχεια να ασχολείσαι με αυτό το θέμα σε μια προσπάθεια μέσω της τέχνης σου να διαχειριστείς αμαρτωλό, παρελθόν, για να όχι, δεν είναι. Γιατί ζούμε σε εποχές όπου αυτό το οποίο φοβόμαστε περισσότερο είναι η λύθη, είναι ακριβω αυτή η απόφυση το να διώξουμε και ειδικά στη δική μας εποχή που είναι πιο, πιο επικίνδυνη και από το δική θερματιμένη είναι το ότι εμει ε, ζούμε σε έναν τέτοιο κατηγισμό από τους αντίστοιχους πειρασμούς που πάρα πολύ εύκολα θα ξεχάσουμε χωρίς να προλάβουμε να διαχειριστούμε κάτι είναι αυτό. Ξέρετε που μετά από κάθε καταστροφή φτάνει το παγένει στο κόκκαλο και υποδέχεται δεν γίνεται τίποτα. Το ίδιο πράγμα είναι ένα παραλαμβανόμενο μοτίβο μόνο που εδώ είναι σε μεγάλη κλίμακα. Εδώ αφορούσε ολόκληρο τον κόσμο και το προκάλεσαν ένα λαός το προκάλεσε. Και ο Κίθεκ αναλαμβάνει να λειτουργήσει ενάντια στην απόφυση με την μνήμη και να το συνδέει συνέχεια με το φαρνηθόν, με το μέλλον, με το παρόν, με αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί. Μέσα από φωτογραφικά έργα, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά σαν έργα, όπως ακριβώς είναι και την αδίκη μουσική του Βάγνερ. Μόνο ώστε η μουσική του Βάγνερ αυτό είναι σχεδόν, ξεστικό, η κατά κάποιο τρόπο, ενώ εδώ στον κύβερ δεν έχει. Πανεπιπιτώ του Σονφόρτας γίνεται ευάλωτος γιατί έχει ένα τραύμα όταν προσπαθήσει να του κρέψουμε τη λόγη του Χριστού ε, τραυματίστηκε και για αυτό το τραύμα δεν κύριε ποτέ. Και θα κλείσει μόνο το να το κατασταθεί την κοιτάξει. Οπότε παρλήγω και μέσω στο διστόρημα λέτε εντόξενε ο συγγραφέας 13ου αιώνα και να βρει μια δεν που έχει κάνει με τις ηρωίτες του Τσεκλάν, κυρίως με τις δύο γυναίκες, εδώ με τη Μαργκερέτ, εδώ. Αυτά, αυτά, αυτά τα έργα είναι με τη Μαργκερέτ, που είναι η γυναίκα του ανώτατου φύλακα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. μία ξαρθιά, τη Μαργαρίτα και μία ε, γερμανο-εβραία, η mm -hmm. Η μία έχει τα μαύρα της μαλλιά και είναι έγκληση στον τόπο της συγκέρνωσης, η άλλη έχει τα ξαρθά της μαλλιά και είναι η γυναίκα του, ας το πούμε, δεσμοφύλακα. Εκεί. Οπότε υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση τα να σου μαλλιά Μαργαρίτα, και αυτό με τα μαλλιά, δηλαδή τα ξανθά μαλλιά, τα στάχια, τα μαύρα μαλλιά, το κάρβουνο οπότε έχω και τις αντίστοιχες αναφορές, το μαύρο στο κάρβουνο, στη φθορά, στο καταδρευμό, στο σκοτάδι και το ξανθός είναι μονή με τη γη, με την καλλιέργεια, με την κατάκριση του χωραθιού οπότε έχω μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, με πολλά έργα που ήταν την δεκαετία του 80. Ε, όλα επηρεασμένα από τη φούγα του θανάτου, ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα, τραγικό δηλαδή, αλλά πάρα πολύ ωραίο πίση του mm. Παουλτσελάν, του Ρωμανού Εβραίου είπαμε, που αναφέρονται όλες αυτές οι Ινωίδες και μέσα και από την προσωπική τους σχέση και σύνδεση, έτσι, εικονογραφούνται από τον με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και με έμφαση σε αυτή την ειλικότητα όπου την βλέπουμε σε όλα τα έργα που έχουν να κάνουν με τη μαργαρέτα και με τη σουδαμίδα. Το βαλιοτρόπιο μπορεί να είναι ένα βανγκογικό σύμβολο αλλά τα ηλιοτρόπια του Βανγκόγκ είναι αυτό που λέει η πολύ ωραία ελληνική λέξη τρέπονται προς το φω ενώ αυτά τα ηλιοτρόπια είναι λειτουμένα κοιτάνε προς τα κάτω Αποτροπή εδώ και αυτό ίσω είναι και ο ο μεγαλύτερος φόβος ο μεγαλύτερος κύριος να ο όμως αυτό κάτω από ένα από μια πυραμίδα από στρώσεις Αυτό. Όχι. Διότι μετά που κάνει αυτή την πολύ ωραία έκθεση στο Σαο Πάολο, στην Βιεμάνη του Σαο Πάολο, εδώ, βλέπει τη και τους ουρανοξύστες σε άμεση γυγνίαση και καταλαβαίνει λίγο πιο έντονα αυτή την αίσθηση της, έτσι, ταξικής διαφοροποίησης που εμβάζει τα αντίστοιχα αυγά του φιδιού. Οπότε αυτό, έχει κάνει τη σειρά η Ήλιθ. Η Λίβιθ ήταν αυτή η Λοίδα η οποία αρνήθηκε. Έτσι, κάτσε να σας πει της Εδώ είναι με το ταξίδι του Σάου Πάολο. Βλέπω δηλαδή ένα χάρτη ουσιαστικά από κτίρια, ουρανοξίστες, χλωστές, καλώδια παντού, αυτό του κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, καλώδια που υπήρχαν όχι μόνο τα ηλεκτροφόρα αλλά και τα πλειοεπικοινωνιακά, παντού καλώδια. Η Λίλιθ θυμάστε ότι στην Ευραϊκή Υφεροδία ήταν η πρώτη γυναίκα του Αδάμ η οποία όμως έτσι αρνήθηκε να συμπορευτεί με τις επιταγές και συνέχισε να ζει δε μετά από τα αγροεγονικές δυνάμεις, συνέχισε να ζει αποκομμένη από την ροή των υπόλοιπων γεγονότων. Οπότε η Λίλιφ είναι ταυτόχρονα μία έτσι, γυναίκα, η πρώτη κιόλα, που δεν θέλει να μπει σε νόρμες, σε κανόνες, δεν θέλει να οργανώσει τη ζωή της σύμφωνα με κοινές επιταγές και ζητούμενα, και όλο αυτό το πράγμα, η παρουσία της δημιουργεί και υπάρχει από και ενδυκεμένοι μόνοι της στην Ελληνιά της Νετράς ε, και εκεί γίνεται μία δαιμονική δύναμη και η όψη των σύγχρονων πόλεων έτσι, για τον κύφερ είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή μια, η παρουσία της Λίβυθ είναι σαν την αποξένωση των σύγχρονων πόλεων, τις ταξικές διαφορές ανάμεσα στις γειτονιές τα προβλήματα που δημιουργούν που εκποάζουν το μίσος, το μίσος από διαφορετικές πλευρές που δεν έχουν κατανοήσει η μία την άλλη, το οποιοδήποτε μίσος. Οπότε όλο αυτό το έρχεται σε πρώτη εικόνα με τους, ε, αυτή την αμφισημεία ανάμεσα στην πραγματικότητα και το μύθο και από τις εικόνες που βλέπει στην Βραζιλία η δεκαετία του 80 που πηγαίνει και κάνει αυτή την πάρα πολύ ωραία σειρά από Λίλιθ, είναι πολλά έργα, το συγκεκριμένο είναι Estate. Ε, όπως είχε πει ο καλός Uh, από μακριά έλεγε ότι η, τα ένα του Kiefer είναι πολύ περίεργα γιατί ο θεατής που θα τα προσεγγίζει θα αντιμετωπίσει μια περιέργεια. Το τραβάνε αλλά ταυτόχρονα διαλυνούν και το πισήριό τους. Όταν είμαστε μακριά και τα κοιτάμε από απόσταση θέλουμε να πάμε κοντά γιατί μας τραβάει αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί, μέσα από τα αλλεπάλληλα, τις αλλεπάλληλες στρώσεις της ζωγραφικής περισσυγρασίας. Όταν είμαστε κοντά θέλουμε να απομακρυνθούμε, γιατί βλέπουμε τα πράγματα και θέλουμε να το δούμε σαν σύνολο. Είναι σαν να, να μας τραβάει και να μας διώχνει ταυτόχρονα να δημιουργεί patterns τα οποία είναι κοντινά και μακρινά. Ένα είχος ατόχονα μικρόκοσμου και μακρόκοσμου. Έτσι όπως είναι η Leith, η οποία πρώτης όψεως είναι κάτι που σεμπερβεύει, τεράστιο, απλώνεται παντού, Στον τείχο της Take Modern καταλαμβάνει σχεδόν έναν ολόκληρο τείχο και μετά αυτό που απεικονίζεται είναι σαν μπερδεμένες σκέψεις μέσα από τις οποίες τον χάος και η τάξη έρχονται και αναλάζονται χωρίς εγώ να μπορώ να καταλήξω στο αν επιθυμώ τα δύο και τον ποιο τρόπο μπορώ αυτά να τα δω. να διπλάθουνε αυτά τα μαύρα μαλλιά που είναι ανάμνηση από τα μαλλιά των θυμάτων του ολοκαυτώματος, μοιάζει σαν ένα πουλί, να βρίσκεται σε ένα κλαρί, μια ανθρώπινη φιγούρα, σαν φάτασμα που να πλανιέται πάνω από την πόλη. και η ωραία της αυτά τα των ομόλυφθων σαν κλειδικές αυτές Τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά πέρα από το μέγεθό τους και γύρουν και τι αισθήσει. Μυρίζουνε. Επειδή είναι εντυπωμένα πάνω στο Μόλιδο έχει μία φωτοευαίσθητη ενμουσιόν περάσει, και στα μολύπτυνα φύλλα αυτών των βιβλίων υπάρχουν αποτυπωμένες πάρα πολλές φωτογραφίες μυρίζει μέταλλο, μυρίζει φωτογραφικό χαρτί μυρίζουν ταυτόχρονα κάποια σκορπιά μαλλιά, γλωστές που είναι και σπόροι που είναι απλωμένοι σε κάθε βιβλίο Αυτή η αίσθηση της μυρωδιάς ενισχύει ακόμα περισσότερο την υλικότητα και το βάρος αυτών των κατασκευών απευθύνονται επίσης στην αγχωρή. Αν πιάσεις κάποιος χέρια σου βαριά και μπορέσεις να γυρίσεις τη σελίδα, νιώθεις ακριβώς αυτή την αίσθηση της παρουσίας και του βάρους που έρχονται τα ε, γεγονότα της ιστορίας τα οποία δεν μπορείς ποτέ να γυρίσεις πίσω το χρόνο και να τα η ίδια η όραση ενεργοποιείται καθώς μέσα από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει αυτές τις εικόνες δημιουργεί αυτή τη βιβλιοθήκη γνώσης, τραυμάτων, γεγονότων που θα έπρεπε όλοι με κάποιο τρόπο να αντιψεφυλίσουμε απευθύνεται και στην Αφή καθώς το κρύο υλικό του μολύδου δημιουργεί αυτή την πάρα πολύ περίεργη αίσθηση βάρους και μια αίσθης δηλητυριώδης αίσθησης στην υφή. Και βέβαια οι ίδια οι εδώ είναι ανοιχτά αυτά τα βιβλία και αρκονίζουνε μια σειρά από πάρα πολύ μεγάλες σκηνές οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου και τη φθορά του και την αλλίωση της καθαρότητας της εποχσιών η οποία της αυτής ε, της αυτής επιφάνειας που έχει δημιουργηθεί αρχίζει και εμπληκύεται και αυτή στη φθορά του χρόνου κρατώντας μόνο ίχνη από μηνάρια και κάποια μικρά Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έκαναν λίγο ανακήφερ, ε, έχει πολύ πολύ ωραία έντρα ε, και αυτό είναι, που είναι αυτό το επί Και πραγματικά λίγο η βοημία βρίσκεται στη θάλασσα, που είναι παράλογο. Δηλαδή, η βοημία δεν είναι στη θάλασσα, είναι στην Τσεχία. Και ένα κομμάτι της ήταν στην Τσεχία. Το ότι σε πάρα πολλές βεσιόν, και βασίζεται και αυτό στο πολύ ωραίο ποίημα του Μίλλερ Μπαχμάν. If houses here are green, I'll step inside the house. If bridges here are sound, I'll walk on solid ground. If love's like labels lost in every age, I would love to use it here. Δεν είναι μόνο εγώ. Είναι ότι οσδήποτε άλλος είναι τόσο καλό όσο και εγώ. Εάν μια λέξη εδώ θέτει όρια σε μένα, θα την αφήσω να θέτει όρια. Αν η πολεμία βρίσκεται πάλι στη θάλασσα, θα ξαναπιστέψω στη θάλασσα. Και πιστεύοντα στη θάλασσα, μπορεί να ξαναδώ την ελπίδα μου για τη στεριά. Αν είμαι εγώ, τότε είναι οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε αξίζει να σκέφτεται έτσι όπω εγώ. Δεν θέλω τίποτα άλλο για τον εαυτό μου. Θέλω να περάσω από κάτω. Από κάτω. Εννοώ από τη θάλασσα. Εκεί θα ξαναβρω τη βοημία Από τον τάφο μου. Θα ξυπνήσω και θα σηκωθώ εν ειρήνη. Από εκεί, κάτω, παθιά Ξέρω τώρα και δεν είναι χαμένος. ειζομένος, πεσμένος κάτω και περιβάλλεται από μία σειρά πάρα πολλών εικόνων στην τέλη ήταν 39 στο άρθι ήταν λίγο λιγότερα αλλά όλα συνεισέφεραν ουσιαστικά σε αυτήν την αίσθηση μιας λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στην απώλεια και στην ελπίδα για αναγέννηση όπως είναι όλο το έργο του Και που γι' αυτό τώρα είναι πάλι έτσι γράφει πανουργή σε αυτά τα έργα το Αμπεριάτουρ Πέρα έτσι έρβινε της όπως είναι ακριβώς στο Βυσσάλεα 45 ως 28. στα της αντεδρώσων άνω θεοκρανής και ας ράνω στην ενεφέλεια δικαιοσύνης. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσεις ο κυρία και ας βλαστήσει δικαιοσύνη ομού. Οπότε είναι πάλι... Αυτό το οποίο γράφει είναι ουσιαστικά μία επίκληση στην βροχή που θα έρθει να σβήσει τις φωτιές που τκαίνε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προσπαθούν να συμπάρχουν αρμονικά μεταξύ του και δεν τα καταφέρουν. Ε, και στο Αγιπέλαξη, στο, στο χώρο ήταν δικοσιακό, σε 30 έργα εδώ, ένας άλλος παισμένος φήνικας, Πάλι η πτώση, πάλι το, το μεγαλειώδε και μνημειώδε μέγεθο και ο τρόπο με τον οποίο οργανωνόταν αυτή η συνεχής αναφορά. Μια mm -hmm. και είμαστε ζωγραφικοί, μην το κλείσουμε έτσι με βαριά την ατμόσφαιρα στην mm -hmm. έτσι, γιατί και για εμεί σαν άνθρωποι έχουμε την ανάγκη... Mm -hmm. Ναι, δεν απομύρων, είναι θέμα απολύτω, είναι θέμα, όπω το είπαμε πριν, απόφυση. Λοιπόν, οπότε πάμε, ταυτόχρονα, στη μελετία που είναι ε, μόλις σελίδωσε μία πάρα πολύ ωραία έκθεση της Mark-Edge-Demart, εδω που open και ταυτόχρονα πάμε και το 15 end να δούμε μία άλλη πολύ ωραία έκθεση της Mark-Edge-Demart, The Image-As-Better, η εικόνα ως βάρος. Οπότε έχουμε πάλι ζωγραφική, πάλι θέματα τα οποία προκριματίσουν, αλλά έχουμε μία, έναν τρόπο της εργασίας που είναι ιδιαίτερα ζωγραφικός με τη έννοια των ίδιων των μέσων της ζωγραφικής. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώ ένα έντοιμα ζει η γυναίκα και διδάσκει και δουλεύει και τώρα άρα είναι σύγχρονη τέτοιμη, κρατάει ταυτόχρονα και κάτι από τη δύναμη του φορμαλισμού της παραδοσιακής τέτοιμης του μοντερνισμού με την έννοια του ότι αυτό που θέλει να πει το λέει μέσω της λογαθρικής της. Όχι τόσο μέσα από αναφορές σε συμβολισμού ή σε κάτι άλλο. Η έκθεση στο, στο παλάτι του Γκράσι είχε όλο το παλάτι του, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, λεγόταν open-end πολύ όμορφο τίτλος και συνδυαζόταν τελεία με το αναγεννησιακό και μεσεωνικό δεκόρ του παραχιού. Αυτή είναι η Μαρουήνη Και εδώ είναι ο τρόπος που είχαν εμπλουλέψει την DATE έτσι ώστε να ε, πιάνει πάλι και να λειτουργεί ως μια κατάσταση όπου η εικόνα λειτουργεί. Η Μαρουήνη γεννήθηκε το 1953 στην Όλη αλλά και γράφεται στο Άμστερνταμ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι καθηγήτρια εκεί. Οπότε το σχολείο στην Νότια Αφρική ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον σε θεωρητικό επίπεδο, ε, αλλά διάφορα θέματα ε, δεν ήταν σημαντικά παρά μόνο τα στην Ευρώπη και τα κατάλαβα. Τι είναι πολιτική τέχνη, για την ηθική, για τη φιλοσοφία και για τη θεωρία στη Νότια Αφρική. Στην Ολλανδία, άρχισα να κοιτάζω τις, τους πίνακες, τη ζωγραφική, για πρώτη φορά άρχισα να τους κοιτάζω έτσι. Άρχισα να εκτιμώ πάρα πολύ την εικονιστική, οπτική, γλώσσα και ευθεία που έχουν τα μεγάλα έργα τέχνης. Οπότε αυτό ε, Αφαιρεί ένα σημείο πολύ σημαντικό στη δουλειά μου όπως και η προσπάθειά μου ε, και το γεγονός ότι ήμουν λευκή σε μια χώρα μαύρων επηρέασε πάρα πολύ τη φιλοσοφία μου για τη ζωή. Γιατί εγώ δεν ήμουν το θύμα του κακού συστήματο ήμουν μέρος του κακού συστήματο. Έτσι ε, δεν, δεν μπορώ να κάνω έργα τα οποία να απικονίζουν θυματοποιημένες καταστάσεις παρά ίσης, το μην ότι ίσως το αμαρκάιτε ήταν ένα σύστημα πάρα πολύ κακό για όλους και τους λευκούς και τους μαύρους και ειδικά για το πνεύμα αυτής της συντύρωσης. Οπότε τα έργα της είναι καθαρά ζωγραφικά, δουλειάζεται με αθηλικά λάβια και αγουαρέλες Ό, όλα πολύ ερωμένα σε κάθε περίπτωση. Οπότε αυτό όμως που την ενδιαφέρει είναι να κάνει ένα σχολιασμό για το παρόν. Να δει δηλαδή ότι επειδή ζούμε σε εποχές σήμερα το making, πολλές φορές έτσι, φοράμε την εικόνα... Αυτού που θα θέλαμε να είμαστε ή αυτού που οι άλλοι θα επιθυμούσαν από εμά να είμαστε. Οπότε εδώ έχω καυτόχρονα να ένας ηχείο μιας ε, αποδομητικής ή αναδομητικής λειτουργίας η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι είναι σαν να υποσκάπτει ε, τα στερεότυπα με τα οποία συνήθως διαβάζουμε και που δυστυχώ. Όσο περνάμε καιρός, γίνονται όλο και πιο ισχυρά αυτά και μας πολλώνουν και αυτό να το κάνει με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερα ζωγραφικό τρόπο. Η τέχνη αυτή είναι μια τέχνη που απαιτεί από σένα να σκεφτείς, που απαιτεί όλη σου την προσοχή, την ενεργή συμμετοχή σου. Α, καθενας σαν αυτο κατακαθιστουνε φωτογραφιες έτσι έτσι μαζευει φωτογραφιες παρατηρηει όλα όσα συμβαινουν γύρω της και κρατάει συνέχεια εικόνες από τις φωτογραφίες From blowing up to zooming in, the close up was the way for me to get rid of irrelevant background information and making facial elements so big in place sense of abstraction contained the picture playing. Μην νομίζετε δηλαδή λέει ότι τα έβδο μήνα έχουν λίπτως παραστατικά. Έχουνε μέσα ποιότητες που είναι καθαρά αμφαιρετικές, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να απαλλαγώ από όλα τα συμβαζόμενα που έχουνε φορτωθεί τα πρόσωπα που απεικονίζω από, διάφορους, από διάφορες παιδές και έτσι μεγεθύνοντάς τα, πηγαίνοντας πάρα πολύ κοντά, Κάνοντας τα μεγάλα, αποδίδοντάς τα, είναι σαν να μου δίνω τη δυνατότητα να τα απαλλάξω από τον στερεοτυπικό τρόπο με τον οποίο θα περίμενα να τα διαβάσω και να δω, να δω κάτι άλλο εκεί μέσα. Οπότε, αυτό το ρεπερτόριο, από την Άννα Μαγιάννη που βλέπετε εδώ μέχρι τη Μαρία Κάλλα, από την ε, Μάρτα Φρόιντ μέχρι την Λίλι είναι ένα ρεπερτόριο που την απασχολεί. Οι άνθρωποι που ζωγραφίζω είναι όλοι φωτογραφημένοι. Από μια κάμερα μπήκαν σε ένα πλαίσιο προτού τους ζωγραφήσω εγώ. Δεν ήξεραν ότι εγώ θα τους κάνω αυτό με τη ζωγραφική μου. Δεν ήξεραν τα μέσα με τα οποία θα τους διαμορφώσω μια εικόνα. Οι ωραιότερες δουλειές μου, τα ωραιότερα έργα μου είναι έτσι ερωτικές απεικονίσει νοητικών συγχύσεων και είναι κάπως έτσι οπότε στα αέρα που κάνει αρχίζει λοιπόν να σου πως να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ζωγραφικό τρόπο πειράζοντας την εικόνα που έχει αρχικά όπως βλέπετε εδώ από τη Μάρθα Φρόιντ τη γυναίκα του Φρόιντ εδώ και τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει και μπαίνει το χρώμα η πινελιά, η γραμμή, η αφαίρεση και δημιουργεί μία διαφορετική εικόνα από την αναμενόμενη. Mm. να εφημεί, να βγάλει τις μάσχες του κακού με τα ποδρέτα της να τα οδηγήσει από όλα τα μέρη να το οδηγήσει το κακό από όλα τα μέρη που κρύβονται και ακολούθως να δείξει ότι αυτά τα κακά πνεύματα όχι με την έννοια την με την έννοια του, του κολόμετου που είναι μέσα μας ο καφέραν από εμά. έτσι. Ε, υπάρχουν πραγματικότητα. Αυτό το έργο του 1985 είναι βασισμένο σε μια φωτογραφία που μου έδωσε ένας φίλος μου δερματολόγος. Όμως εγώ το χρησιμοποιώ με δεκαθορικό τύκλο. Το έχω ονομάσει «Η Λευκή Ασθένεια». Mm. Και έτσι το παρομοιάζω με, με, την, με, την, με το θόγμα της λευκής υπεροχής και ανοτερότητας ε, σαν ένα είδος μηρέας αστένιας για το πνεύμα το οποίο οδηγεί σε διακρίσεις και σε απίστευτο κινησμό, βία, μία ανοχή το οποίο πιθανόν περισσότερο από τίποτε άλλο είναι η επιτομή του κακού των 20. και των 21. αιώνα. il neopropanio και στην Σας ευχαριστώ. Οι φωτογραφίε που ακόμα δεν έχουν λογοκριθεί και η επιρροή από διάφορε ταινίε, αυτή ήταν μια ταινία του ζωοκόνου, The Neighbor, okay. και πιο ωραία ε, τα θέματα που θέτει. Ένα έτσι κανονικό νεαρό με γένεια πιθανών βορειοαφρικανική ή μεσανατολική μεταγωγή που θα μπορούσε να είναι ο γείτονα του καθενό όμω προποθέτει ότι δεν Ωστόσο, το πορτρέτων είναι βασισμένο σε μια φωτογραφία των εφημερίων του Μωάμελ Μουγκερή που καταδικάστηκε το 2004 επειδή τον οφόνσε τον Ολλανδό κινηματογραφιστή και δημοσιογράφο The Oman Go mm -hmm. Το πληροβόλησε πολλές φορές και μετά προσπάθησε να του πώς το λαιμό και να το αποτριφαρίσει κέντρο πόλης. Οπότε ξαφνικά αυτή η, η πολύ περίεργα που στην αρχή την είδαμε σαν ωραία ή συμπαθητική αρχίζει και αποκτάει μια όψη. Είναι σαν τέτοι ακριβώς αυτά τα ερωτήματα, οι εικόνε με τι οποίε βαρμιζόμαστε καθημερινά ε, που νοήματα. Έτσι, κυραγωγούν τον τρόπο με τον οποίο τους βλέπουμε, εξαρτώνται από το κόμπερς. Η γνώση πάνω για αυτό, ο πρόσωπο που απεικονίζεται επηρεάζει τον τρόπο που το βλέπω. Έχει κάνει μια σειρά μεγάλη από αυσυσκητούμενα έτσι πρόσωπα, όπως όσα είπαμε μετά έκανε τη σειρά με τον τείχος, τον τείχος των τακρίων, Mm -hmm. Συνέχισε τα πολιτικά έργα με αναφορές από τα γεγονότα που δημιουργούσαν δούσαν σκάβελες στις και εμπαρικόταν πάλι πολύ συχνά στο φορμαλιστικό τρόπο με τον το οποίο τα φαιρετικά στοιχεία της ουραντικής μπορούσαν να αφικονίσουν πολύ περισσότερα την εξωτερική εμφάνιση, το όνειρο της αίγνας. <Τι> Ή την αξιοποίηση σκηνών από τον κινηματογράφο, γιατί όχι πάει η καμπάνα, για οχι παει καμπανα απο τον χρόνο έγκο. Το μετά από το θάνατο της μητέρας της, και είναι η Ινδρυντ Μπέρμαν στην πολύ γνωστή ταινία βασισμένη στον βιβλίο Βερμς Τένιμουέι, mm -hmm. την πίδα από το εξώφυλλο του Τάιμ που είχε την Ινδρυντ Μπέρκμαν γρασμαρία. Mm -hmm. Αλλά ξαφνικά, μέσα από τη ζωγραφική, υπάρχει αυτή η αίσθηση της απώλειας, της ματαιότητας, της απομάχιωσης των ονείρων και των επιθυμιών, της απότομης προσγειώσης σε μια πραγματικότητα,